Δεν θα παίζουν ακούτο ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθότος σε όποιο αυτές θέλουμε. Όπως κόσμος μας τιμάει και είμαστε περήφανοι. Που δώσαμε τη δυνατότητα να εκφραστεί αυτό το γαμό του ελληνικού λαού. Είμαστε περήφανοι που δώσαμε τη δυνατότητα να εκφραστεί αυτό το γαμό του ελληνικού λαού. Είναι ξεκάθαρο πια ότι πάμε σε ένα τρίτο μυαλό. Όπως βλέπετε, οι Τροικανοί αλλάζουν απλώ τους οπαλίτες του. Lenn, bitte mit der Hierge. Afu, besser, Schwester. Symphonie. Alle Abend brennt die doch nicht vergaß die lang und sollte mir ein Leid geschehen. De sterren, de sterren, de sterren, de sterren, de sterren, de sterren, de sterren, de sterren, de Φίλοι του Πλατεία Ρίντο, καλησπέρα και αυτήν την Πέμπτη συμμεριζόμαστε στο πλατείαριντο.listen.com και στο μικρόφωνο της Πλατείας ακούτε το πράγμα αλλάκι Να χαιρετήσουμε γρήγορα το γλαλατικό χωριό του Asterix και να μπούμε σε σημερινή εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένα στα όχι. Τα όχι τα δικά μας και τα όχι τα δικά τους. Τα όχι τα δικά μας συνήθως πάντα μάλλον διαφέρουν με τα όχι από τα όχι τα δικά τους. Στις 50.000 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες, είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Ονομαστοί αρχηγοί όπως ο Βερθέζεν αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. <χει> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλη, όχι. Γιατί μια περιοχή αντιστοίχεται με την χώρα στην κατασκευή. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρομαϊκά στρατόπεδα. <χει> <χει> Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον Πολεμιστή Ακριβώς. Τα που εκπομπές αλλάζουν, σε Σέριξ μείνει σταθερή παρέα στη μπαξιγερμανικά. Όχι Look. λοιπόν, ε, αύριο, σήμερα έχουμε 27 του Οκτώβρη, αύριο είναι η 28η, είναι η μέρα εθνικής γιορτής. Ε, αύριο λοιπόν θα γιορτάσουν καθένας τα όχι του. Ε, όχι που γίνονται ναι, όχι που παραμένουν όχι. Ξέρετε τα όχι στην ιστορία αυτού του τόπου και τότε, αλλά και σήμερα. Αλλιώς τα έλεγε ο λαός συνήθως, αλλιώς τα έλεγε η κάθε εξουσία. Άλλοι με τα όχι τους εκείνους, άλλοι με τα όχι μας εμείς. Τα πιο αγνά και τα πιο. Πραγματικά πατριωτικά και όχι Ήταν όπως αναμένουμε το όχι του λαού Ασυμιθούμε όμως μερικά από τα όχι που γίνανε ναι Το οποία ζήσαμε ε, όχι το 1940 Τότε ζήσαμε άλλα Το οποία ζήσαμε πέρσι Ζήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια Με τα μνημόνα της υποτέλειας Τα οποία έχουν υπογράψει η πολιτική αυτής της χώρας Θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη βουλή μνημόνια να ψηφιστούς. Δεν σας χαρούμε <συμπή> σε εσάς. Αλφαθμών, Τσίπρας θέλω ναι. Θελόμενο να θα διαβεβαιώσω. Μην Αυτή <συμπή> η κυβέρνηση και αυτή η βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Αλφαθμών, <συμπή> Αλέξιος, ναι. Γιατί αυτήν έχω κάνει μια δήλωση ξεκάθαρη. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστούμε. Οποιονδήποτε ψήφισε ή στήριξε έστω και ένα μνημόνιο. Καμμένο σταναλιώτη. Ναι. Θα παχιστώ. Κόμμα Καμένος θανάσιο. Είναι Ναι. Σαν τέσσερα. Σαν τέσσερα. Στα τέσσερα. Καμμένο σταναλιώτη. Ναι, ναι, Η ανεξάρτητη λέει ότι λέμε μισή για πάντα. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει τρίτο μνημονίο. Σα κελαρίζω να βρει. Ναι. Είναι αυτοκτονίτε. Μην υπογράφετε, μην ψηφίσετε, ναι. Φίλοι είναι Ναι. Δεν μα ψήφισε ο λαό εμά για να πληρώνουμε το, του εταίρου. Μα μα ψήφισε για ανατροπή του μνημονίου και ανατροπή τη λιτότητα. Δύο λέξει είναι. Όσοι να κλείουν, ο χελιογενάκη είναι άνευ. Πράτηση. Τα μνημόνια παίρνουν τέλος και ξεκινάμε για να ξαναχθέσουμε την Ελλάδα. Παπάς Νικόλαος. Στέλνουμε ένα αρνητικό μήνυμα στους εκβιαστές μας στην Ευρώπη κύριε πρόεδρε. Κουρουβλής Παναγιώτης. Ναι. Εμείς πρώτον θα πάμε στην πάντα, αν με τους του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο. Δηλαδή τη Γενισουργό αιτία Τη καταστολή τη χώρα. Το μνημόνιο θα ακυρωθεί με τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε. Δηλαδή συνταγματικά, κοινοβουλευτικά, μέσα από την. Παλάφα Ιωάννη. Ναι. Όταν θέρμα τα μνημόνια. Βου το Ναι. Η θέση του Σύνδεσσα είναι σαφή. Εμεί δεν συζητάμε στη βάση του μνημονίου. διότι το θεωρούμε... Έργο που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας μας. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το μνημόνιο το οποίο έχει εφαρμοστεί εδώ έχει σημαντικές πευρές παράνομες. Δραγασάκης Ιωάννης. <τυτιτλωφύδι> ναι. Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο. Αυτή αυτό. Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τη Ήγείας χαιρόμαστε. Voor pekanjas en lapsik, gaf het voornoties als een lapsik, ga podia, I'm not gonna Άπιων ξενυχτούν και στενάζουνε. Πόση mm. φύκρα και τρεμούλα σε μια τίμια Ελληνοπούλα δεν τα ριχιάζουνε. Mm. Mm. Έλληνίτε του Ζαλόγκου και τη πόλη και του Λόγκου και πλακιότησε. Als we kantie krabben om mij te rechterspugen die I am not going to be able to Αυτά που ακούσατε φίλο του πλανήτη είναι τα όχι εκείνα, τα ερωϊκά, τα οποία μέσα σε μια νύχτα γίνανε ναι. Και μια και οι μέρε αυτέ είναι για να θυμόμαστε τα όχι, αλλά είναι, αφού θυμόμαστε το όχι πρέπει να θυμόμαστε και τα ναι, και την θέληση του κάθε πολιτικού να πει το ναι του ή το όχι του, και το όχι του κατά πόσο είναι ολοκληρωμένο και να τον οδηγήσει σε μια απελευθερωτική πορεία, ή θα είναι λυψό το όχι του και να τον οδηγήσει σε μια πορεία σκλαβιάς. Φανταζόμουν πως κάπω έτσι πρέπει να ήταν το όχι και εκείνη του δικτάτου, την εποχή εκείνη του Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος αφού συναστρεφότανε με όλο το φασιστικό σκληρολόγιο και εντός και εκτός Ελλάδας, αφού έπρεπε τους Έλληνες να κάνουν ευχέστες και προσπάθησε να προσβάλλει το λαϊκό του συνέστημα μετατρέποντάς τους μέσω της επών και, της επών, της Αιών και των διαφόρων ε, στρατιωτικών φιεστών που έκανε σε... να τους εκφασίσει κατά κάποιο τρόπο πως μετά προσπάθησε έναν λαό που ήδη τον είχε εκφασίσει και ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή έκανε διαπραγματεύσεις για το σε ποιανού το πλευρό θα ταχθεί στο μεγάλο πόλεμο που το στρατηγικό του μυαλό δεν είχε φανταστεί ότι θα έσκαγε ε, τελικά υπό τις πιέσεις των Άγγλων είπε αυτό το ρημαδιασμένο το όχι και στην λαό χωρί αεροπορία ξυπό να κρυώνει, να πεθαίνει από το κρύο στα αλβανικά βουνά αυτό είναι το ηρωικό όχι του Ιωάννη μεταξά ε, παρόλα αυτά παρά το μουσαντήνι αυτό όχι του μεταξά ε, για τον οποίο, οποίο παραδόξω δεν δασκόμαστε στα σχολεία και δεν δασκόμαστε τα πραγματικά όχι του λαού υπήρξαν τα άλλα όχι, τα δικά μας όχι ξέρετε κάθε χρόνο ε, τη μέρα αυτή την 22ου ο λαός μας και η νεολαία μας καλείται με διάφορου είδους φιέστες και παρελάσεις να γιορτάσει αυτό το όχι του 1940 στον γερμανο άξονα και την έναρξη της πρώτης φάσης της αντίστασης στα βουνά της Αλβανέας. Είναι λογικό πως το μετεμφυλιακό αστικό κράτος έκοψε και έραψε την εντός αγωγικών εθνική γιορτή, κατά τη δική του ιστορική αφήγηση, η οποία απέχει τόσο πολύ από την πρώτη κύρη πραγματικά εθνική λαϊκή γιορτή της 28ης των πρώτων ημερών της απελευθέρωσης, όταν ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, Άρης Βελουχιώτης, έβγαζε τον πύρινο λόγο στην πλατεία της Λαμίας. νέα νέοι αφήσεις χώρας, Διδάχτηκαν μια ιστορική αφήγηση όπως ακριβώς δηλαδή βόλευε τους μοναρχοφασίστες και τους ξένους προστάτες και την οποία διατήρησε και το καθιστό της μεταπολίτευσης. Και τα χαρακτηριστικά της αφήγησης είναι τα παρακάτω. Είναι πρώτον, η υποβάθμιση της ιδεολογίας του εχθρού ο οποίος δεν ήταν γενικώς οι Γερμανοί-Ιταλικοί Βούλγαροι, αλλά οι Γερμανοί-Ιταλικοί Βούλγαροι φασίστες. Δεύτερον, η παραχάραξη του λογικού του λαού και η καπηλία από τη φασιστική δικτατορία με τα Τρίτον, η απόλυτη αποσιόπηση της δεύτερης φάσης της αντίστασης, όταν η ταγή της αστικής τάξης και της ηρωικής εντοισαγωγικών δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, είτε συνθηκολόγησαν τον εχθρό, κάνοντας την πρώτη κυβέρνηση των συλλόγων, αυτού του Τσουλάκογλου, είτε μετακόμισαν στο Κάιρο και ετοίμαζαν την επιστροφή τους μετά τη λήξη του πολέμου, αδιαφορώντας για τον λαό που αντιστεκόταν μοναχός του. Έτσι ο λαός μας και η Ο Βοσένας φασίστας αφού είπε όχι σε κάτι ξένους Υγήθηκε στον ερωικό πόλεμο αντίον τους Και τελικά έχασε και ήρθε η κατοχή Και φυσικά ποτέ δεν διδακτήκαμε Την νέα κλεφτουριά, το Αντάρτικο Την ελεύθερη Ελλάδα του Άμελας Τον Άρη, λες και ο λόγος αυτός Από το 41 μέχρι το 45 Απλώς περίμενε καρτερικά τους συμμάχους Να τον ελευθερώσουν Λες και ο πατριωτικός χαρακτήρας αντίστασης δεν είχε ταυτόχρονα την αντιφασιστική και διεθνιστική ιδεολογία που λέγεται «Τραγούδι «Θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τηλελευθεριά». Ακόμα, λες δηλαδή, πως την απελευθέρωση δεν ακολούθησε μια νέα σκλαβιά από τους υπεραλιστές συμμάχους, οι οποίοι κυνήγησαν, σκότωσαν τους αντιστασιακούς παρέα με τους παλιούς συνεργάτες των κατακτητών. Με την παραπάνω ιστορική κάκωση, ο ελληνικός λαός έπρεπε να ευνοχιστεί ιστορικά από τις λαμπρότερες ιστορίας του όταν για πρώτη φορά έγινε κύριο στον τόπο του χωρίς να έχει ανάγκη από προστάτες, ντόπιου και ξένους. Έπρεπε να ξεχάσει ώστε να αποφευθεί η επανάληψη ενός νέου όχι του λαού απέναντι στους σύγχρονους απεικιοκράτες και οδοσύλλογους που τους υπηρετούν. Η, με, την, με την επανάληψη αυτή δεν την αποφύγανε και οι ιστορικέ μνήμες του λαού αυτού και τη νεολαία του ξυπνάνε μέρα με τη μέρα. Ακόμα του τυχιώνει η εικόνα της αυτοοργανωμένης κοινωνίας πλατείας ύλης χώρας που ανέτρεψε τις πρώτες μνημονιακές κυβερνήσεις και φυσικά του τυχιώνει το νέο όχι του λαού, που παραβίασε η σημερινή μνημονιακή κυβέρνηση με την ανεφόρον συνθηκολόγησή της την επόμενη ακριβώς ημέρα του δημοψηφίσματος της 5ης Ιούλη του 1945. Σήμερα ε, ο λαός μας ξέρει πως από το 2010 έχουμε μια νέα κατοχή από τους υπερελιστές του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αλλάζουν απλώς τις κυβερνήσεις των υπαλλήλων τους, όπως ακούσαμε τον ίδιο τον Πάνο Καμένο να λέει στο ίντερου της εκπομπής μας. Η κατοχή αυτή έχει και συγκεκριμένο ταξικό πρόσωμο, αφού οι επικιοκράτες αποτελούν τους πυλώνες του παγκόσμιου καπιταλισμού, ο οποίος μέσω της χρεοκρατίας επιβάλλει δεσμά στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα. Έτσι ο αγώνας να σπάσουν τα δεσμά αυτά της Χρεοκρατίας δεν μπορεί παρά να είναι αγώνας για το συνολικό γκρέμισμα του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος που μαθηματικά οδεύει τον πλανήτη ολόκληρο σε μια καταστροφή ενώ δεν διστάζει να αναστήσει τα φαντάσματα του β' Παγκοσμίου Πολέμου σε Ελλάδα και Ευρώπη προκειμένου να διασώσει την κυριαρχία του. Ο λαός μας και η πρώτη νεολαία ως φυσικός κληρονόμος αυτής της πατρίδας και ολόκληρου του πλανήτη, καλείται να σηκώσει το κεφάλι και να πολεμήσει για το μέλλον της. Το οποίο οι επικοινωνικράτε δεσμεύουν για τον επόμενο αιώνα μέσω του υπερταμείου και των διαφόρων έξυπνων κόλπων του. Έχουμε καταλάβει πια πω ό,τι και να ψηφίσουμε, η ψήφο μα θα πεταχθεί στα σκουπίδια, στο βαθμό που δεν καταφέρνουμε να την επιβάλλουμε. Ήρθε εδώ ο λαός μα να πει τα δικά του νέα όχι, με την ίδια αυταπάρνηση που είπε τα προηγούμενα. Με άλλα λόγια, να πει όχι στη σύγχρονη κατοχή που επιβάλλεται μέσω του καθεστώτος χρέου. Να πει όχι στη στρατηγική επιστασία τη πατρίδα μα από του προστάτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόσχημα το προσφυγικό. Να πει όχι και στη ναζιστική παρακρατική συμμορία της Χρύσης Αυγής, τη Νέα Σπορά των Εντυμένων του 44. Να πει όχι στη μεταναζιστική Ευρώπη, των σύγχρονων απεικιοκρατών, της των ακροδεξιών κομμάτων, σε Ελλάδα και Ευρώπη, της υποστήριξης στους Ναζί της Ουκρανίας. Να πει όχι και πάλι όχι. Έτσι που λέτε παιδιά στα 19 τους χρόνια. Μην φανταστείτε ότι τα ανταρτόπουλα πάνω στα ελληνικά βουνά ήταν κάτι διαφορετικό παρά από αυτό. Παιδιά στα 19 τους χρόνια τα το οποία αφήσαν τα σπίτια τους, αφήσαν τη σιγουριά τους και ιστορική ευθύνη και η πίεση πραγματικά της ιστορίας και της κατοχής την οποία βιώναμε τότε οδήγησε τα παιδιά αυτά να βγουν στο κλαρί και πραγματικά να γράψουν την σύγχρονη ελληνική αντάρτικη ιστορία. Έτσι ακριβώς γράφηκε η ιστορία. Και τώρα, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, τα οποία λέγαμε και προηγουμένω, και όσο έχουμε δηλώσει ωραίε τελευταία από ακροδεξιού γυμνοσάνιακες της κυβέρνησης και ο λόγο για τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης μπερδεύτηκαν, θα μου πείτε μια κυβέρνηση είναι έτσι και αλλιώς, το ίδιο μνημόνιο ψηφίσανε, της αντιπολίτευσης, ε, οι αριστεροί δεν είναι δημοκράτες, αποφάνθηκε ο γυμνοσάνιακας αυτός, ο Άδωνη Γεωργιάδη, απέναντι στο ακροδεξιό του και συμπλήρωσε. Όταν το έλεγα αυτό έπεφταν όλοι να με φάνε. Μου έκαναν βιβλιοπολίο, μου βάζαν βόμβες. Εδώ στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ιστορική παρεξήγηση. Πουθενά στον κόσμο αριστερά, η κομμουνιστική αριστερά δεν ταιριάζει με η δημοκρατία. Αυτά τα το τους εδώ γελάμε. Η κομμουνιστική αριστερά όπου κυβέρνησε, κυβέρνησε με ολοκληρωτισμό. Στην Ελλάδα όμως κυρίως λόγω του εμφυλίου και μετά λόγω της Χούντας δημιουργήθηκε αυτό που ονομάζουμε ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Όλα αυτά τα λέει για να καταλήξει, στο ότι αν πας στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Λετωνία, στην Ιστονία, στη Τσεχία, στην Ουκαρία, στην Πολωνία και πεις πως είσαι κομμουνιστής, σε βάζουν φυλακή. Ε, δεν μπορείς να το πεις, ε, γιατί ακριβώς σε βάζουν φυλακή, ενώ στην Ελλάδα μόνο αν είσαι αριστερός ή καλός, άρα ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Τώρα δεν θα ξεχνά για έναν αιώνα τι σημαίνει αριστερά, είπε με μια μορφή ευχής ο Άδωνης Γιουριάδη. Τώρα τι να πατήσει κανείς τον Άδωνη Γιουριάδη. Το πρώτο το οποίο οφείλει να απαντήσει κανείς είναι το γνωστό αυτό το για δες ποιος μιλάει. Ξέρετε πρόκειται για τον ίδιο αυτό ακροδεξιό transit της Νέας Δημοκρατίας από το κάποιο Λάους, τον Καρτζαφέρε που κάποτε φιγουράριζες στις λίστες του λαούς παρέμεινε το τη Παναγιώταρο. Είναι ο ίδιος που έφταιρε στο σημείο να διαγωνίζεται με τον σκληρό της Τρόικα, τον κ. Τόμψεν για την ιδιοκτησία της Μνημονιακής Κοινωνικής Εξόντωσης ένα σύγχρονο Βάστα Ρόμελ). Είναι αυτός ο κολαούζος του εκάστοτε μνημονιακού αρχηγίσκου από τον Καρατζαφέρη, μέχρι τον Σαμαρά και μέχρι και τον Κούλη. Για αυτό το πρόσωπο μιλάμε. Επίσης είναι ο γλύφτης και πολιτής των βιβλίων του δηλωμένου Φασίστα Πλεύρη, συνεργάτη της 21 Απριλίου και ο παδού του Εθνικού αλλά και των Βάθ και επίσης κάτοχος αυτόγραφου από τον ίδιο τον δικτάτορα Πατακό. Τα παραπάνω προσωπικά σχόλια δεν γίνονται, γίνονται από ανάγκη, δεν θα ασχολούμασαν για οποιοδήποτε λόγο με το συγκεκριμένο πρόσωπο, ε, σοβαρά, τουλάχιστον με αυτό το καθόλου σοβαρό πρόσωπο, αν δεν είχαν σοβαρότητα οι δηλώσεις του. Ε, ας δούμε, ας δείξουμε μια ματιά για ποια κράτη τρέφει θαυμασμό ο αντιπρόεδρος της Ν. Δημοκρατίας για τον αντικομμονισμό τους. Πρόκειται για τα πρώην Σοβιετικά κυρίως κράτη της πρώην Βαλτικής Της Βαλτικής που έμπασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γερμανία Και σήμερα αποτελούν τους δορυφόρους του σκληρού Wolfgang Schäuble Είναι ίδια κράτη που επαναφέρουν το φόβο του, του Brexit Για να επιβάλλουν για το φόβο μνημόνια υποτέλεια στη χώρα μας «Grexit men, αλλά με μνημόνιο δε», όπως λένε αυτά κράτη και ο κ. Σόιμπλε. Αυτά τα κράτη θαυμάζει ο κατά τ' άλλο Ευρωλιγούρης Γεωργιάδης και ότι όπως καταλαβαίνουμε όλοι το μίσος του για την αριστερά είναι αρκετό για να παρακάμψει στο σημείο αυτό τον Ευρωλιγουρισμό του. Σε αυτό το σημείο δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε πως ο αντικομμουνισμός υπήρξε ιστορικά το άλοθη της ξενόδουλης και τόπιας αντίδρασης των απεικιοκρατών, των κατακ Ο κομμουνιστικός κίνδυνο υπήρξε το πρόσχημα τη ίδρυση των δοσυλλογικών δαγμάτων ασφαλείας που ορκίζονταν, ορκίζονταν πίστη στον αδόλφο Χίτλερ. Το ίδιο άλοθη των αγωγικών χρησιμοποίησε και το μονοαρχοφασιστικό κράτο το εμφυλιακό και μετεμφυλιακό για να στρατολογήσει με αυτόν τον τρόπο στι τάξει του παραπάνω δοσυλλόγου, του ράλιδε όπω λέγανε, του τραχματαλίτε, εναντίον όσων απαιτούσαν την πατρίδα πραγματικά ελεύθερη και το λαό τη κύριο. Στον τόπο του και όχι υπό την πότα της Αγκλοκρατίας Ήμπως πρέπει να ξεχάσουμε πως η επάρατος Απριλιανή Χούντα Των φίλων του Άδων Γεωργιάδη Δεν ήρθε και αυτή με πρόσχημα τον κομμουνιστικό κίνδυνο Όπως αυτός προπαγανδίστηκε με την υπόθεση ασπίδα Τη δίκη των αεροπόρων κλπ. κλπ. προβοκάτσιες Μερικά στοιχεία σχετικά με τον αντικομουνισμό των κρατών της Βαλτικής Που τόσο θαυμάζει ο Άδ Στη Λετωνία το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει τεθεί εκτός το νόμου του 1991. Ακολούθησε το 1993 η μόνιμα απαγόρευση της λειτουργίας των κομμουνιστικών και υποτίθεται των ναζιστικών οργανώσεων. Μόνο που η περίπτωση των δεύτερων, η απαγόρευση δεν έσχησε ποτέ. Ήταν η γνωστή θεωρία των δύο άκρων στην πράξη. Ακόμα απαγορεύεται και η υποψηφιότητα οποιοδήποτε πολίτη υπήρξε ενεργό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος ή άλλων φιλοσοβιετικών, όπως λένε, κοινών οργανώσεων μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου του 1991, και επεκτάθηκε αυτό από το 1996 και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενδεικτικά το 1996 η υποψήφοι του Σουσιαλιστικού Κόμματος καταδεκάστηκαν επειδή στις εκλογές του 1995 απέκρυψαν από το βιογραφικό τους που υποχρεωτικά υποβάλλουν στις αρχές στα κράτη αυτά κάποιες λεπτομέρειες της παλιάς τους συμμετοχής στο Κομμουνιστικό Κόμμα Λετωνίας. Το 1997 ο δημοφιλής δήμαρχος Ντάουγκλαβιτς του Ντάουγκλαβιτς Αλεξέη Βινταβίσκη εκδιώκτηκε με ανάλογες κατηγορίας. Το 1999 η δημοτική σύμβουλος της Ρήγας και στέλεχος του μειονεκτικού κινήματος για την ισονομία, Τατιάνα Σβάντοφ, αποκλείστηκε από τις εκλογές εξαιτίας του κομμουνιστικού παρελθόντος της. Και ακόμα πιο προχωρημένη είναι και η με έντονης στη Λετωνία, εκεί ακόμη και οι ένοπλοι αντίστοιχοι κατά των Ναζί θεωρείται έγκλημα, και οι πρώην Παρτιζάνοι οδηγούνται στα δικαστήρια για την γενοκτονία του λετωνικού λαού, κατηγορούμενη ότι κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σκότησαν Αυτό είναι η κατηγορία με την οποία τους σύρουν σαν δικαστήρια. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι αυτή του 80χρονου Βασίλη Κονόφ, ο οποίος το... τον Ιανουάριο 2000 καταδικάστηκε σε 6 εξάχρονη κάθριξη για φόνο, στις 27 Μαΐου του 1944, έξι ανδρών της Ναζιστικής Βοηθητικής Βουθησ... Αστυνομίας και τριών συγγεν... συγγενών τους. Η διεθνής τότε κατακραυγή οδήγησε σε απελευθέρωσή του και επανεξέταση της υπόθεσης. Στις 4 του 2003 το δικαστήριο τον αφόωσε από την κατηγορία της διατάραξης εγκλημάτων πολέμου, βρίσκοντάς τον απλώς ένοχο για το παραγεγραμμένο αδίκημα του συμμοριτισμού Είναι αυτό που λένε και σε εμάς ο συμμορφωτός πόλεμος, ήταν συμμορύτες τότε. Οι Η εισαγγελία προσέφυγε πάντως στο ανώτατο δικαστήριο ζητώντας επιμερισμό της ποινής. Μέχρι το 1997 η αιτήσια παρέλαση των βετεράνων της 16ης Μαρτίου επέτειος μιας επιχείρησης στον ΕΣΕΣ του το 1944 γινόταν με συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας. Το 1998 το κοινοβούλιο καθιέρωσε επίσημα τη 16η Μαρτίου ως ημέρα του λετονού στρατιώτη, απογορεύοντας ταυτόχρονα τις ανεπίσημες εκδηλώσεις των βετεράνων του κόκκινου στρατού. Στις 29 Δεκάτου του 1998 ψήφισμα της Βουλής αποκατέστησε επίσημα τα SS Απονέμοντας συντάξεις στα επιζώντα μέλη τους Πάμε έχουμε και συνέχεια γιατί έχουμε και άλλα κράτη που θα ο Άδωνιος Γεωργιάδης Να πάμε και στο... Κράτος της Λιθουανίας, το επίσης βαλτικό κράτος, όπου και εκεί είναι παράνομο το κομμουνιστικό κόμμα Λιθουανίας, απαγορεύτηκε τον Αύγουστο του 1991 με απόφαση του κοινοβουλίου, όπως και μια σειρά άλλες οργανώσεις συνδεόμενες με τη σοβιετική κατοχή, όπως λέει η απόφαση. Απαγορεύτηκε τον Αύγουστο του 1991 με απόφαση του κοινοβουλίου, λοιπόν, στη Λιθουανία Έξι ηγετικά στελέχη του τοπικού κομμουνιστικού κόμματο καταδικάστηκαν το 1999 σε ποινές κάθριξης για την αποτυχημένη επέμβαση του Σοβιετικού στρατού τον Ιανουάριο του 1991. Το 1999, επίσης πέντε μέλη της πολωνικής μειονότητας καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για το αδίκημα της στάσης κατηγορούνταν ότι όσοι στελέκοι της τοπικής αυτοδιοίκησης το 1990 είχαν ταχθεί δημόσια υπέρ της ΣΕ, διεκδικώντας για την περιφέρειά τους ένα καθεστώς της τοπικής αυτονομίας. Επίσης, ενή η Λιθουανία εξακολουθούσε να αποτελεί τμήμα της ΣΕ, ενθάρρει να λέει τους νέους να καταταγούν το Συβητικό στρατό και, και οργάνωναν διαδηλώσεις που υπονόμευαν την εξουσία του λιθουανικού κράτους, λέει η απόφαση. Σύμφωνα με το Radio Free Europe, Η πιο επικίνδυνη από αυτές ε, διαδηλώσεις αφορούσε τη μεταφορά τεσσάνων χιλιάδων ανθρώπων με διαφορεία στο Βίλμιους στις 7 πρώτη του 1991 για να διαδηλώσουν έξω από το κοινοβούλιο εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων σε βασικά είδη διατροφής. Οπότε συνολικά και αντικομμουνιστικά έχουμε ένας μεγάλος αριθμός πολιτών των τριών χωρών τουλάχιστον 50.000 Λουθουανοί, 140.000 Λετονοί και δεκάδες χιλιάδες Εσθονί, πολέμησαν το 1941 44 στο πλευρό των Χιτλερικών, τον Ναζίκινος, ως οπλίτες των Waffen SS και της λεγόμενης βοηθητικής αστυνομίας. Συνολικά συγκροτήθηκαν δύο Λετονικές και μία Εσθονική μεραρχία των SS, η 15η, η 19 η και η 20η Αντίστοιχα. 2 διαφορετικά σώματα λιθουανών εθελοντών καθώς και 26 ισθονικά, 41 λεπτονικά και 35 λιθουανικά τάγματα «σούμο». Ήταν τα τάγματα της βοηθητικής αστυνομίας, τα αντίστοιχα τάγματα ασφαλείας που είχαμε εμείς στην Ελλάδα. Ε, εκτός από τη Βαλτική, οι μονάδες αυτές έδρασαν επίσης σε Ουκρανία, Λευκορωσία, Πολωνία πρωταγωνιστώντας στα ναζιστικά εγκλήματα όπως κάψιμο χωριών, μαζικές εκτελέσεις αμάχων και κυρίως το ολοκαύτωμα των Εβραίων και των Τσιγκάνων ορισμένες μονάδες όπως το 12ο τάγμα του Λουθανικών Σούμο σε καταλειγόντων στους αγριότερους φωνιάδες του Τρίτου Ράιχ. Η συμμετοχή της ντόπιας δεξιάς λοιπόν στο Λοκαύτωμα υπερεύει την, πολύ, την απλή συνέργεια. Με την είσοδο της Βέρμαχτση Βαλτική, οι τοπικές αντικομμουνιστικές οργανώσεις διόρτασαν την απελευθέρωση με τρομερά λουτρά αίματος. Στο Καούνας Λουχάρη διαβάζουμε σε έκθεση της χιτλε ότι οι λιθουανίοι Παρτιζάνοι σκότωσαν μέσα στην πρώτη βδομάδα 3.800 από τους 30.000 Εβραίους της πόλης. Έκαψαν μερικά εβραϊκά χωριά και οικονομικά τετράγωνα και ισοπαίδωσαν τις συναγωγές, όταν οι Παρτιζάνοι νοούν τα τάγματα ασφαλείας. Τα ίδια έγιναν και στην υπόλοιπη χώρα, συμπεριλαμβάνοντας και κάποιους κομμουνιστές που δεν είχαν προλάβει να φύγουν ενθουσιασμένοι με την δυναμική αυτού του, του κινήματος αυτοκάθαρσης η ίδια έκθεση υπολογίζει ότι ως τις 15 του 41 είχαν εξοδοθεί 71.105 Εβραίοι στη Λουθουανία 30.000 στη Λετονία ενώ μέχρι το τέλος του πολέμου εξολοθρεύτηκαν 211.000 Εβραίοι της Λουθουανίας το 96.4 του προπολεμικού πληθυσμού ενώ ε, και άλλοι 67.000 της Λετωνίας το 95.7 Η πλειονότητα των 4.500 εμβραίων της Εστονίας αντίθετα πρόλαβε να σωθεί ακολουθώντας τον κόκκινο στρατό. Η στάση των επίσημων αρχών των τριών χωρών απέναντι σε αυτή την κληρονομιά είναι το λιγότερο προβληματική. Την επαύρο λόγω χάρη της απόσκησης της Λουθουανίας, πρωτοσέλιδο το δημοσίευμα των New York Times 59 του 1991 αποκάλυψε ότι μεγάλος αριθμός ντόπιων εγκληματιών πολέμου είχε ήδη αποκατασταθεί εν ζωή ή μεταθάνατον με βάση τον νόμο περιαμνιστίας του 1990. Σύμφωνα με τον BBC, 26 πρώτου 2000, τουλάχιστον 40 μέλη του διαβόητου κομμάντου, της μονάδας που δεκπεραίωσε το ολοκαύτωμα στη Λετωνία έχουν αποκατασταθεί με συντάξεις ως αντιστασιακ Στην λετο... στη Εσθονία, τέλος, οι βετεράνοι των Buffen SS που κάθε χρόνο παρασυφορημένοι φορ... από το εκεί που Άμυνας. Στις 26 Αέκτου του 1999, πραγματοποιήθηκε η επίσημη ανακομιδή των οστών του μαχητή της Ελευθερίας Αλφόνς Rambaine, διακεκριμένος οξωματικού των SS που μετά τον πόλεμο είχε κατασταθεί στο Λονδίνο διευθύνοντας για λογαριασμό της Intelligence Service των μυστικών υπηρεσιών της Αγγλίας δηλαδή) το τοπικό αντικομουνιστικό αντάρτικο. Η κυβέρνηση χρηματοδότησε την τελετή και εκπροσωπήθηκε από την ηγεσία του Εστονικού ΓΕΣ. Περισσότερα στοιχεία, όπως αυτά που διαβάσαμε, μπορείτε να βρείτε και στο νοιό της Ελευθερωτήπιας, ένα αντίστοικο link το οποίο θα ανεβάσουμε στη σύλλη της Παξ που θα αναρτηθεί ολόκληρο το άρθρο. Οι παραπάνω πράξεις ανθρωπισμού, ασκής ανθρωπισμού να πούμε, δεν φανταζόμαστε ότι ενοχλούν τον ακροδεξιό και αντικομμουνιστή άδωνη, ο οποίος μάλλον τις θαυμάζει, όπως δεν έχουμε και καμιά φταπάτη πως εν λόγω ο πολιτικός γυμνοσάλιαγκας, εκτός της Βαλτικής, θα θαυμάζει σίγουρα και τον αζιστικό απαρχάιτη του Κιέβου, όπου επίσης οι κομμουνιστές διώκονται, μαζί με τους Ρωσόφωλους, τους Εβραίους, τους Τσιγκάνους και άλλους. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα προχωρήσουμε σε μερικά στοιχεία από τους άλλους συντρόφους και φίλους του Άδουνο Γεωργιάδη. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει λέγεται Η Λευτεριά είναι σχολείο και αυτό είναι αλήθεια. Dat is goed uit elkaar, maar and is mijn lamaat janie kan ja dus Dat is het liefde, Φτάνω λοιπόν από τι χώρε τη Βαλτική που τόσο πολύ θαυμάζει ο Άδωνις Γεωργιάδε για να πάμε και σε μια άλλη χώρα την οποία η, πώς λένε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και το ΔΕΛΤΑΝΗ, Αγαπάνε επίσης όσο την αγαπάει και ο Άγωνος Γιουργιάδης Ο λόγος για την Ουκρανία Όπου στην Ουκρανία συναντάμε κάτι αντίστοιχο με τις χώρες Βαλτικής Ή μάλλον για να πούμε την αλήθεια κάτι φρεκτότερο από ό,τι συναντάμε στις χώρες Βαλτικής Και έχουμε ένα καθαρά ναζιστικό apartheid Εκείνο το κομμουνιστικό κόμμα τέθηκε εκτός νόμου με απόφαση του ανώτατου ουκρανικού δικαστηρίου ίσε ένα αίτημα που η καταθέσει το 2014 του Υπουργείου Δικαιοσύνης της χώρας κατηγορώντας το, κατηγορώντας το κόμμα ότι προσέφερε υποστήριξη στους φιλόρωσους αυτονομιστές. Ο πρόεδρος Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσέγκο, είχε επικυρώσει μια σειρά νόμων που απαγορεύουν πλήρως, λέει, την κομμουνιστική και ναζιστική προπαγάνδα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σοβιετικών συμβόλων, τοπονημίων, που απαντώνται ακόμη ευρύτατα στην πρώτη Σοβιετική Δημοκρατία. Μόνο που πάλι και στην περίπτωση αυτή η των δύο άκρων λειτουργήσε μόνο για τη μια πλευρά, την κόκκινη, αφού μπορούμε να διαπιστώσουμε τις αγαστές σχέσεις του ναζιστικού παρακράτους με το καθεστώς Ποροσέγκο. Η απόφαση του Ουκρανικού Δικαστηρίου προκάλεσε μια έντονη αντίδραση της Διεθνούς Αμνηστίας η οποία έκανε για μια κατάφορη παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και του συνεταιρίζεσθε. Συνοπτικά και κλείνοντας λοιπόν, αυτά τα αντικομουνιστικά και από την Ουκρανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Διεθνούς Βνευστικού Ταμείου των υπερελιστικών ολοκληρώσεων που προσκυνάει όχι μόνο ο Άδενος Γεωργιάδης μην έχουμε μου αυταπάτες), αλλά όλα τα κόμματα αυτά του ευρωμονόδρομου και δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως αν ο παραπάνω φασιστάκος για την ευκαιρία θα, τα έκανε, θα έκανε και την Ελλάδα κράτος με αντίστοιχα ιδεολογικά ιδεώδη. Πως αυτός και ο Μύη θα άνοιγαν μια χαρά και με μεγάλη τους ευχαρίστηση ξανά τη Μακρόνισο, τη Γιάρο και με την ίδια θηλαιότητα των πολιτικών τους προγόνων θα κάνουν λόγο και αυτοί για νέους Παρθενόνες. Οι διαφοροποιήσεις τώρα εντός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αποστηλέχη της δίθεν πιο κεντρώας δεξιάς, είναι για γέα και για κλάματα, καθώς η ελληνική επίσημη δεξιά έχει αποδείξει πως άνετα ενσωματώνει και ξυψώνει τους εκάστοτε ακροδεξιούς λακίδες και σαν τον παραπάνω) όπου το συμφέρει. Στο κάτω κάτω αυτό επέξε και ο ίδιος εθνάρχης των ισογικών Καραμαλής όταν ενσωμάτωσε την εθνική παράταξη του ακροδεξιού Θεοτόκη στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να εκλεγεί με ψήφους της άκρας δεξιάς πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Καραμαλής της μεταπολίτευσης, όχι ο παλιός κακός που λέγανε της βίας και νοθείας, ο καλός υποτίθεται της μεταπολίτευσης. Τώρα, όσο για τη συρριζαία, ρεφορμιστική αριστερά που δίθεν θύκτηκε από το αντικομουνιστικό παραλήρημα του Άδενη Γεωργιάδη, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι ο Άδενη και ο κάθε Άδενη υπάρχει ακριβώ για να δίνει το αριστερό, τον αριστερό αντιπροσδιορισμό εντό εισαγωγικών του αριστερό σε ενό τύπου αριστερά, πάλι εντό εισαγωγικών, που δεν διστάζει να το παίξει βελουχιό τη, ενώ ταυτόχρονα υπογράφει μνημόνια υποτέλεια. Σε κάθε περίπτωση, εμεί θα απαντήσουμε όπω απαιτούσαμε πάντα στην ιστορία αυτού τόπου ούτε σε ξερονήσια, ούτε σε φυλακές, πότε τους ελεγήσανε εικομμουνιστές. <Κι> Και αυτό όχι όπως το λένε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάπως έτσι φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή σπάξη γερμανικά η οποία έχει σαν θέμα τα δικά τους όχι και τα δικά μας όχι. Όταν κάτι πρέπει να μας μείνει είναι το ότι ο λαός δεν μπορεί ποτέ να έχει τα ίδια όχι με την εξουσία ακόμα και αν πολλές φορές παρουσιάζονται σαν κοινά. Ε, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το παρδομένο και μουσαντένιο και με το ζόρι όχι του δικτάτορα Μεταξά να είναι ίδιο με το όχι στα ελληνικά βουνά των Ανταρτών που ακούσαμε ένα τραγούδι για τους Αντάρτες ακριβώς πριν από λίγο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το μουσαντένιο όχι του Αλέξη Τσίπρα, το, ε, το οποίο μας κάλεσε στο δημοψήφισμα να το ρίξουμε και τελικά ε, μετατράπηκε πολύ εύκολα σε ναι, δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με το πραγματικό όχι το οποίο αισθανόταν ο λαός αυτός τη στιγμή την οποία ψήφιζε και πανηγύριζε για τη μεγάλη του νίκη. Να έχουμε πάντω στο μυαλό μα σε κάτι τέτοιε εθνικέ επαιτίου, πω είναι άλλο πράγμα το έθνο του λαού, είναι άλλο πράγμα το έθνο αυτών που αγωνίστηκαν για να είναι ελεύθερη αυτή η πατρίδα και σήμερα είναι ξανά από μια νέα μπότα και είναι διαφορετικό πράγμα το έθνο των καταπιεστών. Είναι διαφορετικό πράγμα το έθνο το θα σα καλέσουν να χειροκροτήσετε, το εντό εισαγωγικών έθνο, στι αυριανέ παρελάσει, οι οποίε είναι κομμένε και στα μέτρα του για τους επισήμους το λένε, υπερυψωμένα περιψομένα τάβλες που μπορούν να είναι πάνω επίσημοι και να τους χειροκροτάει ο ελληνικός λαός και να χειροκροτάνε και οι ίδιοι την νεολαία η οποία παρελάβνει. Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια του Μνημονίου οι παρελάσεις ήταν πολύ διαφορετικές Υπήρχε μια έξαρση με έξαρση γνήσου λαϊκού Που μετέτρεπε τις φιέστες αυτές σε πραγματικά λαϊκές παρελάσεις όπου και τα φάσκελα φεύγανε και το γιουχάρισμα στους επισήμους έφευγε. Μακάρι κάποια στιγμή να ξεπεράσει το μακάρι, και αυτό είναι λίγο μεταφραστική έννοια. Ε, μόνο όμως έτσι, μόνον ο λαός ξεπεράσει αυτή την κοινωνική κατάθλιψη την οποία έχει σκορπίσει το μνημόνιο και μάλιστα η σημερινή κυβέρνηση με τη δολοφονία κάθε ελπίδα σε αυτόν τον λαό, μόνο αν ξεπεράσει αυτήν την κοινωνική κατάθλιψη θα μπορέσει να μετατρέψει Τις φιέστες αυτές σε πραγματικές παρελάσεις λευτεριάς Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή μας Παξ Γερμανικά okay. Όπου μπορείτε και έχετε τη δύναμη Καλό είναι να παρεμβαίνουμε στις αυρανές παρελάσεις Να τις μετατρέπουμε κατά το λαϊκότερο ε, όσο μπορούμε ε, Εμείς θα τα ξαναπούμε Την Κυριακή την οποία θα μας έρθει στην αστυνομίας Μέχρι τότε γεια σας και καλή σας συνέχεια Κολουθεί ένα τραγούδι για τον πρώτο καπετάνιο του Ελλάς, Έρυβι Αυτό που είπε Αγνίσιο, ηρωικό όχι, το οποίο το πλήρωσε στο τέλος με τη ζωή του και ήταν ένα όχι σε όλα. Ένα πραγματικά όχι σε όλα. Όχι σε κάθε κατακτητή, είτε ήταν Γερμανός, είτε ήταν Άγγλος. Όπως ήρθε μετά να φέρει εκείνος την πότα του. Λοιπόν, για τώρα, Έρυβι Καλή συνέχεια. Ja, man.